Και τους φιλέψαμε η δορκέγη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν, Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν, Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι κι στο μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το προσέξτε. Είμαστε λοιπόν εδώ, μια ακόμα Παρασκευή και η Νορία Λεφέμ. Στου 97,8 στην Αθήνα, στου 100 στη Θεσσαλονίκη, για να στο μικρόφωνο, στον ήχο μαζί μου την πρώτη ώρα η Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου, στι μουσικέ επιλογέ όπω πάντα, εξαιρετικέ, το ξέρω και από αυτά που γράφετε και από αυτά που μου λέτε, η αδερφούλα μου η Νάνση. Είπαμε σήμερα με την αδερφή μου καθώ μπαίνουμε. Στην πεπατημένη της κλασικής πλήξης Σκάνδαλα προανακριτικές Παιδάκια πνιγμένα στο Αιγαίο Δηλαδή μια κατάσταση που είναι Πώς να σας το πω Δυστυχώς μια θλιβερή κανονικότητα Είπαμε να μείνουμε λίγο Στα σημεία που πρέπει Από πλευράς μουσικής Δηλαδή σε κάποια ακούσματα Που είναι σχεδόν κλασικά και κυρίως ε, δεν έχουν καινοτομική προσέγγιση όχι τίποτα άλλο όταν γυρνάς στο μία από τα ίδια κάπως πρέπει λίγο να αντιμετωπίσεις τα πράγματα και επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για τις δίκες δίκες, δίκες εδώ, δίκες εκεί δίκες παραπέρα, δίκες παρακάτω και εγώ ψάχνω τώρα να βρω το τραγούδι μου λοιπόν το βρήκα, αυτό με το οποίο θέλω να ξεκινήσω ε, σου γεννάει ένα αίσθημα Να θες να κάνεις το τέλειο έγκλημα Για να τη βράσεις. Μη μου πείτε ότι δεν το έχετε σκεφτεί Αποκλείεται Μη μου πείτε ότι δεν σας βγαίνει μαζί με την πεπατημένη Της κανονικότητας Που δεν αλλάζει τα πράγματα για το καλύτερο Δεν σε κάνει να αισιοδόξει αφήστε τις μετρήσεις να λένε 7 στους 10 λέει είναι ευτυχής. Εγώ δεν το πιστεύω Δεν έχω συναντήσει δεν συναντά ούτε τρεις δέκα ευτυχεί, όχι εφτά στους δέκα ευτυχεί. Και επειδή δεν μπορεί η ζωή να προχωράει με δημοσκοπήσεις, ε, η Νάνση έψαξε και βρήκε, νομίζω, ένα εξαιρετικά σατυρικό τραγούδι. Μπορείτε να το μεταφέρετε σε όποια προσωπική σας εμπειρία και περίπτωση θέλετε, θεωρητικά πάντα και σαρκαστικά πάντα. Είναι το τέλειο έγκλημα. Η στίχη μουσική είναι του Παναγιώτου Καρατζόπουλου. Στο τραγούδι είναι η Νεφέλη Φασούλη με φωνητικά μαζί με τη Μαντό Παναγιωτάκη για να γυαλάσουμε λιγάκι όπως λέει η η ίδια βαθύτατα συζητηση για ενοχες και ενοχους οντας η ιδια τα ενοχη Τη την καρδιά μου Κυκλοφορούσε άνετο yeah. Με όλα τα κλειδιά μου yeah. Κι εγώ καθόμουν yeah. και κλέγα Για τα δικά μου λάθη yeah. Και κάθε yeah. μέρα yeah. πέρναγα yeah. Και του Χριστού τα πάθη yeah. Μια μέρα που τον ρώτησα yeah. Αν πρόκειται yeah. να αργήσει yeah. Αφού με χειροτώνησε μου λέει Πέρναμε κρίση Και ένα βράδυ που βρέχε Νομίζω ήταν με φτέρα Το πιστολάκι μου έφυγε Και πέσε στην πανιέρα Το τέλειο έγκλημα Το τέλειο έγκλημα Πώς έγινε πλημέλημα Πώς μ' αφήσα να φύγω Αν δω No a Με ένα μάρτυρα για όλα όσα μου τη <σταλεί> Τα πλήθεια <πέξω> απ' <σταλεί> Τα... αφήστε φώναζαν να την αφήγη. Τα κόγανε κι οι δικαστές με σηγωμένο βρίδι <σταλεί> Το τέλειο έγκλημα <σταλεί> Το τέλειο έγκλημα <σταλεί> Πώς έγινε πλημέλημα <σταλεί> Πώς μ' να φύγει Δεν μπορείτε, θα χαμογελάσατε. Εδώ χαμογελάσα εγώ όταν το άκουσα και για να είμαι ειλικρινή, ήρθε η ώρα να πάρουμε τα όπλα μουσικά τουλάχιστον. Και επειδή έτσι όπω πάντα τα πράγματα, ε, τα όπλα μαζεύονται γύρω-γύρω από τη χώρα, γύρω-γύρω από τη χώρα, και καταλήγουν οι άνθρωποι οβίδε και την πληρώνουν τα παιδιά. Όταν ακούσα αυτέ τι ειδήσει, εκεί αρχίζει και σου κόβεται το αίμα. Και την άλλη αναρωτιέμαι, ένα άνθρωπο δεν τον έψαξε. Αυτόν που βρέθηκε νεκρός και πανθρακωμένο σε μια χαράδρα Μετά την πυρκαγιά στο κρυονέρι Κανένας Δεν βρέθηκε κανένας Τι να ήτανε λέτε Κανένας μετανάστης στην περιοχή Κάποιος που προσπάθησε να φύγει Κάποιος από αυτούς που δουλεύουν Στα χωράφια ή στα εργοστάσια της περιοχής Και η μάνα του μπορεί να είναι και ο πατέρα του Στην άλλη άκρη της γύση, Η γυναίκα του, τα παιδιά του Να τον περιμένουνε mm αυτά είναι Τα... ακούγονται ατομικά ακούγονται μικρά και όμως είναι μεγάλα, είναι τεράστια και φορούν τον καθένα και την κάθε από μας τώρα κρατάτε αν κάποιος αποθέσει για παράδειγμα τις ελπίδες τους στην έλευση του Πομπέου εδώ και μάλιστα τις πομπόδεις ελπίδες τους τώρα που θα έρθει ο Πομπέος στις αρχές του μήνα να μας πει πως θα γίνουμε ε, στρατιώτες της Αμερικάνική υπόθεσης, δηλαδή πως θα δώσουμε και άλλες βάσεις και έτσι θα αισθανόμαστε ασφαλείς πολύ καλά πολύ ασφαλείς τόσο σαν τις δυνάμεις που πάνε στο Αφγανιστάν γιατί εκεί τρέχει ένας πόλεμος και αφού τρέχει εκεί ένας πόλεμος εμείς μετά παραξενευόμαστε γιατί κάποιοι φεύγουν από τον πόλεμο και ξέρετε επιμένω, επιμένω κάθε φορά που ε, ανοίγει μια συζήτηση για τους μετανάστες αφού μετρήσουμε και δει παιδιά με άλλο τρόπο, γιατί αλλιώ μιλάμε για συνοστισμού μεταναστών σε στρατόπεδα που μοιάζουν με στρατόπεδα συγκέντρωση. Σκεφτείτε ότι όταν φεύγουν τα δικά μα τα νέα, τα παιδιά επειδή πεινάνε, επειδή δεν βρίσκουν δουλειά, επειδή δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα προσόντα του, τα πτυχία του, τα νιάτα του, το, το, το, το, το μυαλό του. Ενδεχομένω και την υγεία του. Αυτό που λέμε το κορμί του με την θετική του όρου έννοια το λέμε brain drain. Όταν φεύγουν τα παιδιά των αλωνών για να μπορέσουν να φάνε, του λέμε. Πρόσφυγε, οικονομικού, μετανάστε και του αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Μόνο να μπει στη θέση τη μάνα που έχει φύγει το παιδί τη ή έχει πάρει το παιδί τη και έχει φύγει για του ίδιου λόγου που φεύγουν τα δικά μα υποπολιτελέστερε συνθήκε, αρχίζει και καταλαβαίνει. Και ενδεχομένω κυκλοφορεί και οπλοφορεί. Αυτό το τραγούδι είναι παλιό, είναι κλασικό, είναι στι δεκαετίε του 80 και ανέδειξε την μεταπολιτευτική. Καλύτερη Τρόικα που πέρασε ποτέ από αυτή τη χώρα Την καλύτερη Τρόικα Υπάρχει μία Τρόικα Ήτη Νικολακοπούλου Κραουνάκης Πρωτοψάλτη Είναι η μόνη Τρόικα Για την οποία νομίζω Ότι κανένας δεν έχει απολύτως αντίρρηση Μου το σα το μεταφέρω Και το θεωρώ από τα εφιέστερα Λοιπόν σας παραδίδω Σε αυτήν την Τρόικα Οπλοφορούντες και κυκλοφορούντες Φορώ, γιατί ποτέ να σα δεν μπορώ. Δεν είχα φτέξει που θένα. σε με εδώ. Τα σκοτεινά να προχωρώ. Φορώ, Κι μπλοφο και διαφόρο Κάνι υποφέρω και να αν λίγο Σαστερό. Για κινού που έχει πια χαθεί πάνω το να πιο βαθεί. Απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω Αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω και Απορώ που μια ζωή από παιδί παραγκαλάω Μα ούτε σένα παραμύθι δεν χωράω Κυκλοφορώ, κυκλοφορώ γιατί ποτέ να σ' αποφύσω δεν μπορώ Δεν είχα φταίξει πουθενά Γειασέ με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ <συσίλια> Κύκλοφορο κι οπλοφορο, Έχω απάνω μου σαν ρούχο καθαρό Μες του μυαλό μου τις φωτιές Τις μαγεμένες σου να λαχταρώ Κύκλοφορώ και αδιαφορώ Κι ούτε που θέλω τις αλήθεια, το νερό Κι τα ψέμα το φιλί Εγώ που το θέλα πολύ μου συγχωρώ και ε, απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω Αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω Και ε, απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλαώ Μα ούτε σένα παραμύθι δεν φοράω Κυκλοφορώ και όπλο φορώ. Γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ Δεν είχα φταίξει πουθενά Κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ Λοιπόν, α, μ, μ, παρουσιάζεται διστοπικό το μέλλον, μπορεί Ήδη κυκλοφορούν άπειρα βιβλία σε όλες τις γλώσσες για διστοπικέ προβλέψεις του μέλλοντος θέλετε από ενστικτό θέλετε από την προφητεία που χαρακτηρίζει τους ευαίσθητους ανθρώπους που γίνονται συγγραφείς αλλη μεγάλη, αλλη σπουδαίη, αλλη λιγότερο αλλη περισσότερο σημασία έχει να ανοίξει ένα βιβλίο να σ' αρέσει κάτι να σου πει έτσι λοιπόν εγώ έχω μπροστά μου χωρίς δεν το έχω διαβάσει το ξεκίνησα όμω και μ' αρέσει, μ αρέσει το βρίσκο Παράξενο για τα ελληνικά δεδομένα να έχει και επιστημονική φαντασία να έχει και άποψη πολιτική και να αντιμετωπίζει τα πράγματα έτσι είναι του Αλέξανδρου Βαλσαμί η γήινη μου άρεσε εξαιρετικά το εφεύρημα του διαχωρισμού των ανθρώπων είναι μια άλλη μορφή ταξική διαφοροποίηση σε γήινους και σε ανθρώπους για λίγη ώρα προπετώσαν σκοπηλή ανάμεσα από χαμπόσπιτα. Ο Δησέ παρατηρούσε γύρω του φτώχεια και εξαθλίωση που δεν φανταζόταν ποτέ ότι μπορούσε να υπάρξει. Ο Ιάσωνο κάποια στιγμή έσπεσε τη σιωπή του. Ξέρει, δεν ήταν πάντα τη ο κύριε Παναγιώτη. Είχε μια μικρή πάθηση στα μάτια. Μια ώρα δουλειά για οποιοδήποτε νοσοκομείο τη Ατλαντίδα. Αλλά επειδή ήταν άνθρωπο, δεν μπορούσε να γίνει δεκτός. Ούτε καν αν του έδινα εγώ τα απαραίτητα χρήματα. Έτσι, από τα Σαράντα του, αναγκάστηκε να ζει στο σκοτάδι. Είναι του Αλέξανδρου Βαλσαμί Υγιήνη νέα ελληνική λογοτεχνία της εκδόσης Όστρια Έχω τρία βιβλία για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211 200 800. Νομίζω θα περάσετε καλά και κυρίως θα αρχίσετε να σκέφτεστε τι μπορεί να κάνει κανένας σήμερα για να αποφύγει ένα μέλλον του οποίου την κατασκευή δεν είχε ποτέ ούτε σκεφτεί, ούτε να ούτε ονειρευτεί κυρίω. Ούτε στου χειρότερου του εφιάλτε. Δίνουν 11.200, 8.200 και εμεί πάμε στον Παγκόσμιο Τρίτο. Τι άλλο θα σα έπαιρνε μετά από αυτό. Σταμά τη μεσημέρι, Γιάννη Λιοκαρίνη στη μουσική, τραγούδι από του Magic Zespel, ο Παγκόσμιο Τρίτο, γιατί εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ και η κόλαση, είτε σα αρέσει είτε όχι. Ο ένα ήταν μάτια μου Χριστό, ο άλλο δίπλα του ο Τσέγκεβάρα, στη θάλασσα ένα κόκκινο σταυρό και πάνω του μια κόκκινη γυθάρα. Δεν ξέρω αν με πάρεις για τρελό Δεν ξέρω αν στα όνειρα πιστεύεις Μα... Χτες βράδυ παραλία στο τολό Σε είδαμε παρέα να χορεύεις Ο Ρένας ήταν μάτια μου ο Χριστός, ο άλλος στη πλατού ο Τσεγεβάρα Στη χάλασα ένας κόκκινος ταχρός Και πάνω του μια κόκκινη κιθάρα Εδώ ο εδώ η κόλαση, εδώ Ο έρωτας το σαν να το παλέκει Εδώ ο εδώ Πέσε κάτι από ψηλά που έμοιαζε με δαγκωμένο μήλο Το μήλο έψαχνε να βρει μια σκιά μας κάλωσε στην πλάτη του ένα φίλο, Στο φύλο είχε κουρνιάσει μια οχιά, που από το μάξε δίπλωνε ένας τύπος. και ξύπνησα όταν ούρλιαξε ο Τζέ. Πώς άρχισε ο παγκόσμιος, ο τρίτος, εδώ ο παράδεισος, εδώ η κόραση, εδώ Είστε τη σημερινή ημερομηνία Είναι 27 του Σεπτέμβρη Και στις 27 του Σεπτέμβρη Έχουν συμβεί πράγματα Στα προηγούμενα χρόνια Που άλλαξαν το ρου του κόσμου Και το ρου Της ιστορίας Της δικιά μας Και πολλών άλλων νόν. Σας σήμερα λοιπόν ε, Δολοφονείτε έξω Από τον Άγιο Σπυρίδωνα Στον Άπλιο Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν άλλαξε ο Ρούς της ιστορίας. Τώρα ειδικά που και για τις εορτασμούς για το 1821. Καλό είναι αυτά να τα προσεγγίζουμε με κριτικό μάτι και διαβάζοντας πολλά πράγματα. Υπάρχει κάτι που μπορεί να μην άλλαξε το δικαστικό σώμα. Μπορεί να μην άλλαξε τη δικαιοσύνη. Αλλά ίσως έδειξε και έναν δρόμο. Σαν σήμερα το 1834 και το λέω τώρα που η δικαστική... Σκότωνονται μεταξύ τους Πάντα να θυμάστε ένα πράγμα Οι δικαστικοί στην Ελλάδα, οι ανώτατοι δικαστικοί Οι επικεφαλείς των δικαστηρίων Διορίζονται από τις κυβερνήσεις Δεν εκλέγονται από το δικαστικό σώμα Από τους συναδέλφους τους Όπως ήταν και η δικιά μας πρόταση του Κουκουέ Στην αλλαγή του συντάγματος που δεν έγινε δεκτή Επομένω, η αναπόθεση ευθυνών ένθεν κακήθεν Πρέπει να σα βάζει σε πολύ μεγάλε σκέψει. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν κυνηγάει του δικαστικού τη άλλη με βάση του ποιο έχει διορίσει ποιου, πότε, πώ και γιατί. Α τα αφήσουμε αυτά και α θυμηθούμε ότι σε σήμερα ξεκινάει η δίκη του Τερτσέτη και του Πολυζοίδη Όποιο δεν ξέρει περί αυτών, δεν είναι ούτε τη νομική ούτε να ασχοληθεί με τα νομικά, α μην διαβάσει Όποιο δεν έχει μελετήσει την ιστορία καλά. Είναι οι δύο δικαστέ που καταδικάστηκαν σε τετράμινη φυλάκιση το 1834, για άρνηση δημόσιας υπηρεσίας. Ποια όταν η άρνηση της δημόσιας υπηρεσίας τους, είχαν αρνηθεί να υπογράψουν τη θερατική καταδίκη του Θόδωρου Κολοκοτρώνη. Νομίζω ότι και αυτό στο μυαλό σα κάτι θα έπρεπε να λέει. Τώρα, αν πάω πιο μετά, στον χρόνο πιο πίσω από εδώ που είμαστε σήμερα, θα πάω στο 1905, περιοδικό, χρονικά, της φυσικής, γερμανικό και εκεί διατυπώνει την ειδική θεωρία της σχετικότητας και τον τύπο ε-mc2 ο Άλπερτ Άινσταιν τώρα το αν η ειδική θεωρία της σχετικότητας μαζί με τη γενική θεωρία της σχετικότητας άλλαξαν τον κόσμο, το αφήνω στην κρίση σας ακόμα και αν παίζετε σε κάποια από αυτά τα χαζοπέχνητα του εννοώ που τώρα τελευταία έχουν κατακλήσει την ελληνική τηλεόραση και πάμε και σε κάτι που έρχεται και το θυμίζει και μέρος του Ακροατήριου. Με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος διαγράφονται διάφοροι λικβιταριστές. Μ, δεν θα μείνω σε αυτό. Θα μείνω στο 1941 όταν ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Από την πρώτη στιγμή μετά την ολοκλήρωση της τριπλής κατοχής από τα γερμανικά, ιταλικά και βουλγαρικά στρατεύματα το κουκουέ είναι που υψώνει τη σημαία της αντίστασης Πέρασαν από τότε χρόνια Χρόνια τέτοια και τόσα ώστε να μιλάμε σήμερα για το αν υπάρχει να τολικό ΕΑΜ και να σκοτώνεται ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη για το ποιος από τους δύο ήταν καλύτερος με τους Αμερικάνους Ο ένας να δίνει συγχαρητήρια στον άλλον που βελτίωσε τι ελληνοαμερικανικέ σχέσει. Ο άλλος να λέει συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη σήμερα ε, για την, ε, το Μητσοτάκι τη Νέα Υόρκης, που ήταν εκεί. Με αυτούς, εκεί είναι το διαβολικά καλό Τραμπ, να θυμάστε, με τον οποίο συμφωνούν όλοι. Και οι δυο του περιμένουν το Πομπέο να έρθει εδώ. Και εμεί μιλάμε για ΕΑΜ. Γιατί αν δεν μιλήσουμε για ΕΑΜ, τότε νομίζω ότι θα διαγράψουμε ένα κομμάτι από τι πιθανότητε η ιστορία να οδηγεί σε ένα φωτεινότερο μέλλον. Οπότε ο Δήμο. Του αντιγυρίζω τα χαιρετίσματα ζήτω το ΕΛΑΜ που, το ΕΑΜ που σήμερα κλείνει τα 78 του ΕΛΑΜ είπα Παναγία μου, τι λάθος είναι αυτό Παναγία βοήθα με κυνηγάει ο λαγός τώρα εμένα ναι. δηλαδή ως εμπνευστής της αλλαγής του ονόματος της Λεωφόρου Στάλινγκρα της Βρυξέλης, αλλά τι να κάνω μέλος του και ο συγχωρεμένο παππούς μου που φέρω το όνομά του Τότε ήταν παλικάράκι 24 ετών. Να σε καλώ να τον χαίρεσαι και να τον τιμά τον παππού σου. Και ο φίλο μου, Νιόνιο ο Μπακάλης έχει μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Οπότε με αυτήν νομίζω ότι τιμάται και η επέτειο, αν την απευθύνει ο καθένα στο εαυτό του. Εάν, ερώτημα. Τελικά, αφού δεν έχουμε, εάν, γιατί δεν είμαστε ένα μονακό, Καλησπέρα ολούθε, Νιόνιο ο Μπακάλης Επειδή νίκησαν οι λάθο άνθρωποι. Τα δεύει χρόνο. Κοστής Παπαγιοργίου στους τύχους, Νίκος Πλατήραχος στη μουσική, Γιώργος Δαλάρας. Τάδε έφη χρόνος. Με τις κουβέντες πως περνάει ο καιρός, σαν τις ανοιξίς τα νέφι και αυτά που μένουν τα ζυγίζει ο καπνός. Τα ζητάει και δεν τα επιστρέφει. Τι διαδρομήσει, σκόνη κρύβει το γυαλί. Σκοτεινιάζει τον καθρέφτη. Και το βαρκάκι που με πάει από παιδί. Στα πλωδιά του γράφει τα δεύφη. Θα σου δει Χρόνε ναι, κι αν σε χωρώ θα σε βάλω κάτω να τα πούμε θα σου γυρέψω ωραίστα κι όχι και σαν άντρες θα λογάριαζούμε. Κι αν είσαι και στην τράπουλα καλός κι αν τα σάρια Θα σε διαγράψω αυθόρη και παντελώς Πάνω μου να μην ξαναποντάρεις Θα σου την πω γιατί με παίζεις πονηρά Μια μου τάσεις δυο μου παίρνεις Κι όσο ψυχή μου περισσότερα ζητά Τόσο κι τόσο μου τη φέρνεις Θα σου θυμώ χρόνο! κι αν σε βρω Θα σε βάλω κάτω να τα πούμε Θα σου γυρέψω ρέστα κι όχι ιδανικά. Και σαν άντρες τα λογαριαστούμε Θα σου χαρίσω χρέη κι αν μου έχεις πως θα ζήσω Μη μου πουλάς φοβέρες κάποι λες σε σε Και στη δικαιοθανάση μου, το, την ώρα που το είπα καταλάβαινα ότι έκανα λάθος για την ε, ε, θεωρία, τον το τύπο της ε, σχετικότητας του Αϊνστάιν είναι MC στο τετράγωνο, δηλαδή εντάξει, όχι επί 2 ε, το κατάλαβα, καλά κάνεις και με διορθώνεις, γι' αυτό σας αγαπάω ε, Τώρα τι να με διορθώσει, πώς να το διορθώσω εγώ αυτόν τον μυαλό του, ποιο το διορθώσω αυτόν που το στέλνει ως MK Λοιπόν, ε, περίμενε το κουκούι να επιτεθεί ο αδόλφος στο Στάλιν για να αρχίσει η αντίσταση ή μήπως όχι Τώρα τι να σου πω Τι να σου πω Ότι είσαι ο παδός του λαγού Αυτό είναι πλέον ή βέβαιο ε, Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού Λοιπόν τώρα μεταξύ μας ε, ανήκει σε αυτούς που γίνανε λαγί Και γίνανε λαγί με το αζημίο το, το εννοώ και επειδή σα έχει πιάσει σημανία με το Στάλιν πάλι, τον τρέμετε ρε παιδάκι μου, είναι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή είναι ένα φάντασμα που στοιχιώνει τον ύπνο σας από τότε που δεν υπήρχε ο Στάλιν. Δηλαδή από πολύ πιο πριν, πώς να σας το πω, δηλαδή πριν γεννηθεί ο Στάλιν. Από την εποχή του κομμουνιστικού μανιφέστου φοβόσασταν ένα Στάλιν και ειδικά μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικώς οι φασίστες. Απίστευτο πράγμα. Το παράξονο τώρα είναι ότι καταφέρατε να περάσετε αυτόν το φόβο σε όλους όσοι μέσα στην Ευρώπη θεωρούν ότι α, είναι σε θέση μιλώντας για τον Στάλιν και τον Σταλινισμό να διαγράψουν ή να μετατρέψουν σε οργάνωση το, το, τις κομμουνιστικές οργανώσεις Όπως έγινε πρόσφατα με το ψήφισμα Όπου κανένα ελληνικό κόμμα δεν ψήφισε ενιαία Κανένα πλήν των δύο κουκουέδων Όλοι οι υπόλοιποι ψήφίσαν άλλο τον αλώνε ε, και είσαστε προφανώς και ο του Λαγού ο οποίος παίρνοντα το ψήφισμα εγώ τα γράφω την κυριακή ιστοριζοσπάς θα τα διαβάστε στη στήλη μου ούτως ή άλλως γράφονται και πολλά άλλα πράγματα αλλά τώρα προσέξτε τα λεολαγή σκώθηκε ο Λαγός και είπε να καταργηθεί η λεωφόρος σκόθηκε ο λαγος και ειπε να καταργηθει η λεωφόρο σταλιγκραντ στις Βρυξέλλες στις Βρυξέλλες υπάρχει λεωφόρο Στάλιγκραντ και το λέει ο Λαγός υ με την ψήφο του λαού σταλμένος εκεί και με άδεια του δικαστηρίου αλλά πάντα υπόδικος και μένει να δούμε αφού εγκατέληψε τη Χρυσή Αυγή ε, και τώρα οργανώνει, λέει, στις Βρυξέλλες ε, ημερίδα ε, γιατί είναι άκυρη η συμφωνία των Πρεσφών και θα πάρει, λέει, τον Κρυ Πύρου και τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη, Διαβάζω από τον Δημήτρη του Ψαρά στην ελευθεροτυπία που τα επισημαίνει και του έχει το κυνήγι και δεν του έχει αφήσει σε α, ησυχία όταν ψάχνει τι απληροφορίε. Και μάλιστα αναφέρεται και στον Βοιατζή που είναι πρώην μέλο τη Χρυσή Αυγή. Τέλο πάντων, ο οποίο όμω είπε και το εξή εκπληκτικό, και έτσι όπω το διαβάζω εδώ, για να ξέρουμε τώρα τι σα αφορά, ο Στάλιν. Η Χρυσή Αυγή, είπε ο Βοηιατζή, έπαιρνε διάφορε μορφέ. Το 80 ήταν η απόλυτη ναζή τη Ελλάδα. Το 90 μα το παίζανε οι παγανιστέ, Το 2000 το παίζανε αρχαιολάτριε με τον δεκαθεϊσμό. Το 10 που πήρε τα πάνω τη Ορθοδοξία μα το παίζουν οι προστάτε τη Ορθοδοξία. Έτσι εκμεύει, πιστού ο Λιάκος, με σκοπό τον πλουτισμό. Το πρώην μέλο τη Κεντρική Επιτροπή Χρυσή Αυγή αναρωτιέται πού πήγαν όλα τα λεφτά που συγκέντρωσε το κόμμα. Τα υπολογίζει σε 45.000 ευρώ το μήνα. Από το 2016 είχα ζητήσει να καταδικαστούν τα εγκλήματα και η ιδεολογία του ναζισμού και να ξεκαθαριστεί η θέση μα για το χριστιανισμό, που θέτει ο Βοιατζή. Δεν μπορεί να έχουμε τον συναγωνιστή Γερμενή, ο οποίο συμμετέχει σε σατανιστικό συγκρότημα, και να λέμε ότι στηρίζουμε την Ορθοδοξία. Καλέ, τώρα. Θα, πάει, θα φτιάξουν καινούριο σχήμα όλοι αυτοί. Τι είναι αυτά που λε. Θα το φτιάξουν, θα το προχωρήσουν, θα το, προχωρήσουν, θα το πάνε μια χαρά και στο τέλος τέλος θα υποστηρίζουν ότι αυτοί είναι μόνο οι μεγάλοι πατριώτες για να τους τσαντήσω, έχω ένα πάρα πολύ τραγούδι από το Χρήστο Σιβαίο το οποίο το θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή ενδεχομένω το καλύτερο που μπορεί να παίχτε η μουσική είναι το Φαμπρίτσιο Δεάνδρε και ο Χρήστος Σιβαίος έχει φτιάξει τους στίχους και το τραγουδάει «Μαύρο Μαργαριτάρι» έτσι Μαύρο Μαργαριτάρι Να σας μπαίνει στο μάτι Είναι το μόνο μαύρο που είναι ωραίο Σε σχέση με το μαύρο της Χρυσής Ζεύγης Μαύρο Μαργαριτάρι Μαύρο Μορφιά και Χάρη Μαύρο πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας Τις τίρα παθιάρα και μαύρη, Μαύροι που μαχαιρώνει Και το αίμα μου ξυλώνει Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει κι αν δεν την νοιάζει Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι Μαύρη τα αγιαταγάνει, με αματωμένο φουστάνι Μαγειτονές μου κι δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς Κάνει τα στραβαμάτια, ακόμα κι ο ουρανό. Βροχή που δεν περιμένει, κάθε άλλο παρεύλογη Νερό που δεν ρογαριάζει, πνίγει τι κάλε να τα Βροχή που σπάει τα σύνορα, και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομο έρωτα είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι, την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρι να μου σκέβει στο λάθο. Γιατί ευτυχία μισή να μα βρίσκει μονάχο. Όταν η απίστευτη δε χορταίνει, βάζει άρωμα και περιμένει. Στου τρόμους γυρνάει και ψάχνει να πάρει τα θύματα στο λαιμό τη. Οργασμό μα στρατάζει τα μέλη, Διασπαζόμαστε μέσα στο μέλι <Το> Έτσι απροστάτευτη από το όνειρο, Ξυπνάει η ζωή μα. Και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μα. Πώ να ζήσει ένα έρωτα που από φόβο μη σβήσει, Τον τρώει φρικτή σιγουριά, Πώ μπορεί να κρατήσει. Στο οργή που έχει νυχτώσει και τράχει να γλιτώσει Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο έτια και που δεν έχει πια στόχο Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει Το χρόνο που ξεχυλίζει γι' αυτό η ζωή περισσεύει Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεντυψάσει Σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει Είναι ένα τραγούδιο που αγαπώ πάρα πολύ και ευχαριστώ την Άνση που θυμήθηκε να το ξαναβάλει Κάπου κάπου πρέπει να γυρνάς σε κάποια ακούσματα που κολλάνε με τα πράγματα να ξαναγυρνάς και να ξαναδιαβάζεις τα, τα γεγονότα που νομίζεις ότι είναι πρόσφατα έτσι ώστε να μπορείς να ερμηνεύεις αυτά που ακούς τώρα και δεν τα καταλαβαίνει. Για παράδειγμα αν προσέξατε ε, υπάρχει μια αύξηση της ένταση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου Παραδοσιακή χειρότερη σχεδόν από αυτοί που έχουν οι Έλληνες με τους Τούρκους Επίσης παραδοσιακά ιστορικά Αλλά και πρόσφατα ε, Και επειδή η λέξη αραβική άνοιξη έχει παίξει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό Και επειδή μιλάμε και για ως Με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, καθορισμού, σχέσεις και τα λοιπά. Ε, διαβάζω και έχει σημασία γιατί είναι πολύ καλά γραμμένο από τον νεαρό Γιάννη Παπαδάτο ότι, και το λέω νεαρό γιατί είναι φρέσκε και η γραφή του πολύ Τη στιγμή που διαβάζετε αυτές τις γραμμές η πλατεία τα χρήση στο Κάιρο μπορεί να έχει μεταβληθεί σε πεδίο μάχης αψηφώντας τις 1900 προληπτικές συλλήψεις τα θωρακισμένα τη αστυνομία, τη σύλληψη επιφανών στελεχών τη αντιπολιτευσή, ακόμα και του πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, που συμμετείχε στην ανατροπή του Μουμπάρακ το 2011, εκατοντάδε χιλιάδε Αιγύπτιοι έδειχναν αποφασισμένοι να διαδηλώσουν κατά τη λιτότητα. Γιατί στην για Αίγυπτο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, 32,5 εκατομμύρια, δηλαδή το 1 τρίτο του πληθυσμού, μιλάμε για τεράστια χώρα, ζει από τα όρια τη φτώχεια. Ο ρωματισμός τη πρώτη Αραβική Άνοιξη, γράφει ο συνάδελφο, έχει δώσει τη θέση του στο ρεαλισμό. Αντί να φέρει αέρα δημοκρατία, η ανατροπή του στρατοκράτη δικτάτορα Μουμπάρα καδόσε τη θέση τη σε ένα αναχρονιστικό Ισλαμικό καθεστώ των αδελφών μουσουλμάνων με πρόεδρο το Μόρση, ο οποίο ανατράπηκε το 2013 από το ΣΥΣΗ. Σα θυμίζω ότι ο Ερδογάν ήταν με το Μόρση, όχι με το ΣΥΣΗ. Ο λαό αγαναχτεί με τη φτώχεια. Ο πειρασμό για ένα είναι μεγάλο. Τι εγγυάται ότι η δεύτερη Αραβική Άνοιξη δεν θα έχει την ίδια ή χειρότερη τύχη με την πρώτη, Αυτό ο προβληματισμός κρατάει πολλούς μακριά από την πλατεία Ταχρήρ. Πάντως, οι αποδυνάμωση του ΣΥΣΗ, ορκισμένου εχθρού του Ερντογάν, δεν συμφέρουν την Ελλάδα. Το λέει και ο αμήμητο Τραμπ. Είναι ο αγαπημένο μου δικτάτορα. Γι' αυτόν σκοτώνονται Μτσοτάκη και ε, Τσίπρα. Ποιο από του δύο θα έχει. Από αυτόν τον άνθρωπο που κάνει αυτή τη δήλωση Μια σχετική ευνοία για να πάνε τα πράγματα καλύτερα Οπότε εγώ ασπέξω παίξω το γερονέδρο τζιμ Νεγρεπών της Λοΐζος Φαραντούρη Άλλη εξαιρετική ε, τρόικα σε ένα τραγούδι Έτσι ώστε πλησιάζοντας ε, το δελτίο ειδήσεων Να καταξεχωρίζει κανείς τις ειδήσει. Ci sono i segni cornetade terri che ci sono Το Είπαμε για το ΕΑΜ και μου στέλνει ο Άγγελος, ρε παιδάκι μου πέρασε η 1η Μαΐου, πέρασε και η 9η Μαΐου Είναι και σήμερα 27 του Σεπτέμβρη, στο σχολείο δεν αναφέρθηκε τίποτα από όλα αυτά, αναρωτιάμαι γιατί Μπορεί να αναρωτιέσαι, εδώ βάλανε χειροπέδες σε 10 παιδιά ε, και τα ε, τρέχανε Και μου γράφει και ο Κωνσταντίνο. λοιπόν ένα σχόλιο με πικρία και αηδία από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις κατά προσφύγων στα εξάρχεια η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά παρουσιάζουν του πρόσφυς του λίγο ότι το πολιοζήθεν ζήθεντα εγκληματίες με όπλα και ναρκωτικά μέχρι και οι πόνοιες για τσιχατιστές αφήνουν και εκεί που, είναι, ε, που ζούσαν άθλια λένε τώρα ότι, θα τους πάνε, ότι, ότι ζούσαν σε άθλια σημεία και τους πηγαίνουν εκεί που θα, να, μάλλον θα είναι καλύτερα δεν είναι καλύτερα, αυτό είναι η αλήθεια όλα τα παραπάνω αρκεί ε, για να κάνει κάποιο μια απλή αναζήτηση να διάπειρα άνθρα και εικόνε. Που περιγράφουν και δείχνουν τι απάνθρωπε συνθήκε σε στρατόπεδα συγκέντρωση, τα λεγόμενα hot spot. Και επίση να ακού του κατοίκου που φωνάζουν ότι δεν είχαν και δεν έχουν πρόβλημα με του πρόσφυγες αλλά με του εγκληματίες Η αλήθεια είναι ακριβώ έτσι, όπω τη λε. Και το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ε, η ευρωπαϊκή πολιτική με κλειστά σύνορα, α, η συμφωνία του Σέγγεν, η κατάπτυστη συμφωνία με του Τούρκου δεν αφήνει περιθώρια για να κάνει κάποιο. Αυτό που πρέπει αν δεν επαναστατήσουμε και δεν αλλάξουμε πολιτική, το εννοώ. Το μέλλον δείχνει ότι όποιος αυτά τα ανέχεται, φτάνει να γίνει ο ίδιος πρόσφυγας στον τόπο του. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και ιδήσεις Έχουμε να πούμε πολλά μετά. Θεός Θανάση να το αντιγυρίσω και ξέρεις εσύ πολύ καλά τι εννοώ για την ειδική θεωρία της ε, σχετικότητας του Αϊνστάιν που σας σήμερα την ε, α, δημοσίευσε Λοιπόν, ε, μια και λέμε για τον Αϊνστάιν, ε, εγώ είναι από αυτούς που έχω, πώ να σας το πω... Δεν λέω πρότυπο, τι πρότυπο, να, δεν έχω ασχοληθεί με τη φυσική, ούτε κάνω όσο θα ήθελα Κατά όμως πολύ, ε, δεν έχει καμία σημασία, το χόμπι το έχω να ασχολούμαι με τη φυσική Αλλά από εκεί και ύστερα ε, ήταν μια προσωπικότητα ο Αϊνστάιν ε, Ο οποίος στάθηκε σε ένα ύψος πολύ μεγαλύτερο της επιστήμης του, αυτής καθ' αυτής, Και στο πολιτικό επίπεδο έτσι Λοιπόν, ομιλεί ο Αλβρταϊνστάιν, ποιο. Ρωτάει το κορίτσι στο τηλέφωνο, συγγνώμη, πήρα λάθος αριθμό. Πήρατε το σωστό αριθμό, λέει ο Άλμπερτ. Αυτή είναι η ιστορία μια απίστευτης φιλία που ξεκινάει με ένα τυχαίο τηλεφώνημα ανάμεσα σε έναν στη δύση τη ζωή σου, τον Άλμπερτ και σε μια νεαρή κοπέλα στα πρώτα τη βήματα στον κόσμο, τη Μίμη Μπόφοντ. Εκείνη θα του μεταγγείλει τη χαρά τη ζωή, και εκείνο ανοίξει την πόρτα στο προσωπικό του σύμπαν. Ένα γοητευτικό και συγκινητικό μυθιστόρημα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα που καλύπτει σχεδόν έναν αιώνα ευρωπαϊκή ιστορία ενώ φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από το μύθο που τον περιβάλλει. Ο Αϊνστάιν που γεννήθηκε στη Γερμανία και πέθανε στι Ηνωμένε Πολιτείε το 1955 είναι ένα από του πιο επιδραστικού επιστήμονε του 20ου αιώνα. Πήρε τον Νόμπελ Φυσική το εμβληματική φυσιογνωμία, κομμουνιστή στην Ιδεολογία το πρόσωπό του εξακολουθεί να είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα σε όλο τον κόσμο. Και όπως είπε ο ίδιος, σε ηλικία 20 ετών, στην αδελφή του τη Μάγια, το 1899, αν ζούσαν όλοι μια ζωή σαν τη δική μου, δεν θα υπήρχε ανάγκη για μυθιστορήματα. Έχω λοιπόν, από τις ε, με, εκδόσεις μετέχμιο τρία βιβλία. Ε, από το βιβλίο... Uh, uh, uh, του Γκάννεφ και μάλιστα uh, είναι από τις uh, εκδόσεις uh, του Πρινστον στο Νιου Τζεσί uh, έχω να σας δώσω τρία βιβλία από τις εκδόσεις με τεχνίο «Η ζωή μου» ο Άλπερτ Αϊνστάιν Αφηγείτε. θα το ευχαριστηθείτε. θα περάσετε πολύ ωραία 211-200-8-200 ελπίζω φιλάρα να προλάβεις Και του αισθάνει η ζωή θέλει φαντασία Κατά τόλυβο σκόπουλο Χρήστο Νικολόπουλο Σε στίχους για να τσούλια Θέλω να ξέρεις πως αγαπάω Και δεν θα φύγω όσο θα ζω κοιτάω, μόνο κοντά σου μπορώ να βρω. Η αγάπη στην ουσία θέλει πάθος φαντασίλια θέλει και καρδιά που συγχωρεί Πρέπει η αγάπη όλα τα μπορεί. Μουσική Το παρελθόν. Σου, το πειρασμό θέλω μονάχα να σε κερδίσω γι' αυτό δεν έχω εγωισμό. θέλει πάθος φαντασία, θέλει και καρδιά που συγχωρεί. Η αγάπη ανατρέπει τους κανόνες και τα πρέπει, η αγάπη όλα τα μπορεί. θέλει φαντασία, θέλει και καρδιά που συγχωρεί. Η αγάπη ανατρέπει τους κανόνες και τα πρέπει, η αγάπη όλα τα Λοιπόν, πολλής λόγο γίνεται για αυτήν την ε, πρωτοβουλία που αρχίζει και προκύπτει από φασίστες Προσέξτε ποιοι είναι οι πρώτοι έτσι Ξεκινάνε τα φασισταριά με βάση το ψήφισμα το που εξισώνει το Χίτλερ με το Στάλιν Να ζητάνε να φύγει η λεωφόρος Στάλινγκ να λέει ο λαγός Ποιος τώρα ο λαγός, έλεος δηλαδή Ο κυνηγός κεφαλών εδώ Ο κυνηγό κεφαλών Κομμουνιστών, ε, του φίσα του Λουκμαν, τον, α, α, αυτός λοιπόν τώρα που έχει γίνει και ευρωβουλευτής τιμή μας και καμάρι μας, τι να σας πω δηλαδή ως λαγός και έθνος τέλος πάντων ζητάει να φύγει ο Στάλιν σας έλεγα λοιπόν για τον ε, Στάλιν, για το Στάλινγκραντ γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη να ξαναγραφτεί η ιστορία στα μέτρα αυτόνων που θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν για να την επαναλάβουν στις λιβερότερες μορφές τους ε, και έχει πολύ μεγάλη ε, σημασία να γυρίσουμε πίσω στο Στάλιγκραντ και τι σήμενε το Στάλιγκραντ και η είδηση του τέλους της μάχης τους, ε, σ, του Στάλιγκραντ θεωρήθηκε τότε η μεγαλύτερη ουσιαστικά η πιο μεγάλη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων επί του Άξονα και κυκλοφόρησε, προκάλεσε στον ελεύθερο κόσμο κύματα ενθουσιασμού γιατί κατατρόπωσαν τους, ε, και άντεξαν τους Τώρα πάμε σε μια ιστορία Και θα την διηγηθώ την ιστοριούλα αυτή ε, Γράφω λιγότερα πράγματα Στο ριζοσπάστια Εδώ βολεύει το ραδιόφωνο Να αντιχαρίσω και στην ειρήνη Παπαδημητρίου Που πήγε στο φεστιβάλ κατεβαίνοντας από την Πρέβεζα Και πέρασε πάρα πολύ ωραία και στο φίλο Γιάννη που στέλνει το βιβλίο του Grover Fur, «Blood lies», μιλάει και αποδεικνύει τις αλήθειες για το Στάλιν, πολεμάει όλη αυτή την καπιταλιστική αμερικάνικη προπαγάνδα για το όνομά του. Βουλεύεται αμερικάνικη προπαγάνδα. Και τώρα ακούτε και για Brexit. Ε, και επειδή υπάρχουν ακόμα βουλευτές ε, της Μεγάλης Βρετανίας στο Ευρωκοινοβούλιο, ε, με όλες αυτές τις και όλα αυτά τα κατάπτυστα πράγματα που έγιναν, έχω λοιπόν να σας πω τα εξής. Στη μεγάλη Βρετανία ο βασιλιάς Γεώργιος VI, διάταξε τη σφυριλάτηση ενός τελετουργικού σπαθιού ως δείγμα ευγνωμοσύνης του Βρετανικού λαού προς τους υπερασπιστές του Στάλινγκραντ, της ερυπωμένης πόλης. Το σπαθί αυτό σχεδιάστηκε από τον Γκλένταου, uh, uh, καθηγητή των καλών τεχνών στο Πανεπιστήμιο του Οξφόρδης. Εννέα εξαίρετη τεχνίτη από το Goldsmith Hall, Επόπτευσαν την κατασκευή του που είχε ανατεθεί στην εταιρεία Wilkerson Sword Αυτή που κάνει και τα ξηραφάκια σήμερα Οι τεχνίτες, ο Tom Μπίσλι και ο Sid Rouse Ο καλλιγράφο Oliver και ο εγυροχώος Darbin 19 αστότες της Raff Αποτέλεσαν την ομάδα που σφυρέατησε και διακόσμησε το φημισμένο σπαθί Ποιο είναι αυτό το σπαθί? Το ξύφο του Στάλιγκραντ Το ατσάλι της λεπίδας προήλθε από την εταιρεία Sanderson Brothers Με έδρα το Sheffield της Κεντρικής Αγγλίας μετά από τρεις μήνες αντατικής εργασίας το σπαθί ήταν έτοιμο. Πρόκειται για ένα αμφίστομο ξύφος στο πρότυπο αυτών της εποχής των σταυροφόρων που απαιτεί τη χρήση και των δύο χεριών συνολικού μήκους 1,2 μέτρων με φυλακτήρα 25,5 εκατοστά από ατόφια σήμη. Κατά μήκος της Λεπίδας χαράχτηκε με οξύ στα ρωσικά και στα αγγλικά η ακόλουθη επιγραφή. Στου πολίτες του Στάλιγκραντ με τις ατσάλινες καρδιές δώρο του Βασιλέου Γεωργίου του έκτου ως δείγμα της ευγνωμοσύνης του Βρετανικού λαού. Η λαβή του σπαθιού δεμένη με χρυσό νήμα 18 καράτια, φερισφαίρωμα διακοσμημένο με πετράδι από κρίσταλο που πάνω του έχει το χρυσό ρόδο της Αγγλίας. Κάθε μία από τι δύο επίχρυσες άκρες του φυλακτήρα είναι διαμορφωμένη με τρόπο που να θυμίζει κεφαλή Αμφίστωμη λεπίδα έχει 90 εκατοστών κυρτή σφυριλατημένη στο χέρι, κατασκευασμένο από ατσάλι, προερχόμενο από τα εργοστάσια του Σέφιλντ. Για την κατασκευή του θυκαριού χρησιμοποιήθηκε δέρμα πέρσικου αρνιού, το οποίο είχε βαφτεί με βαθύ κόκκινη χρωστική ουσία. Είχε επάργυρο βασιλικό θηρεό, το μονόγραμμα του Βασιλιά Γεωργίου του Έκτου, πλαισιωμένο από ένα στέμα, με πέντε αργυρά άλογα και τρία ρουμπίνια δεμένα πάνω σε ολόχιστα άστρα. Αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή αυτού του σπαθιού, περιόδευσε σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία σαν ιερό κοιμήλιο. Έφερε στη συλλογική μνήμη των Άγγλων, προσέξτε, Στάλιν με ατσάλι, Εγγλέζικο φτιαγμένο, το σπαδί με εντολή του βασιλιά. Στάλιν, Στάλιν, έτσι, για να τα ακούτε και να κρεβρίζεστε. Συνδεδεμένο με την βρετανική ιστορία του Excalibur. Ένα από του χώρου που επιδείχτηκε το σπαθί του Στάλινγκραν ήταν και το του Westminster. Ήταν σύμβολο φιλία παραδόθηκε στη Σοβιετική Πρεσβεία της Τεχεράνης κατά τη διάσκεψη της Τεχεράνη το Νοέμβριο του 1943 παρουσία του Ρούσβελτ στις δύο πλευρές της αίθουσας είχαν παραταχθεί αντίστοιχα μία Βρετανική και μία ε, Σοβιετική τιμητική φρουρά μπαίνει ο Ουίνστον Τσόρτσιλ μέσα η Σοβιετική Στρατιωτική Μπάντα πεανίζει στο Βρετανικό Εθνικό Ήμνο και μετά τη Διεθνή Παραλαμβάνει το σπαθί από έναν υπολοχαγό του πεζικού και το παραδίδει στο Στάλιν λέγοντας «Έχω διαταχθεί να παραδώσω αυτό το σπαθί ως δείγμα ευγνωμοσύνης του Βρετανικού λαού». Αυτό το πρωτότυπο ξήφως εκτίθεται τώρα στο Μουσείο της Μάχης του Στάλινγκραντ που τώρα έχει μετανομαστεί σε Βόλγο Γραντ. Αλλά όλοι Στάλινγκραντ το λένε, όλοι Στάλινγκραντ το ξέρουν και δεν πανάχει μετανομαστεί, θα παραμένει στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου να τα ακούν αυτό τα φασίσταρια επέστρεψε στην Αργία Βιόνα και εκτέθηκε στο κοινό διατηρώντας ίσως από το κείμενο που διαβάζω από το ίντερνετ και είναι ιστορικό κείμενο, εξαιρετικό ζωντανή την ελπίδα ότι ακόμα και εκείνα τα περίεργα χρόνια ίσως οι λαοί να μπορούσαν να συναδελφοθούν. Λοιπόν, μπείτε, διαβάστε τα, αυτά τα πράγματα γιατί έτσι όπως έχουν οι καταστάσεις θα χρειαστούμε τέτοιες μνήμες και ενδεχομένω ξύφοι που να προέρχονται από ατσάλινες καρδιές όπως των Σοβιετικών στο Στάλινγκραντ Εξαιρετικώς αφιερωμένο από μένα ναι, σε αυτούς που ενδιαφέρθηκαν για το ζήτημα και ανθίστανται στις προτάσεις λαγού του Αδόλφου Ταγκόνια από τους υπεραστικούς παρεμβαίνοντα στην playlist. Τα βούρα του ντουνιά κάνουνε πως δε θυμούνται του παππούτου στο Ταλκά του 45 Απρίλης κι ο Αδόλφος με λιγμό ρε τι μου κάνε ο Σταλή με το κοκκίνο στρατό το σπίρι στο κεφαλί το δρεπάνι στο λαιμό Να πα, οι αστείε να του βίσον το καμμό. Και μπέλατε άχουν πάλι με το γεγιάνω. Και ο Εσκούζο Αδόλφο. Με στ' απλή τι φωτιέ. Με στο Βερολίνο μπαίνει. Βαίνουν οι κομμουνιστές και οι αριλάκοι. Ζουν αντίλοπε, παρδαλές. Του παπού, κι που παπού και ταστιου που εξουσίαζουν. Και τη βρομαστιρού για την κοκκινήσει σήμερα Παράχη τα δεμίου. Για την κοκίνηση σμέα. Παστορα δε μιλούν. Και αιστά ο αδέλφο το μουσίνο. Στακι το κοντό, κι ας του φωνάζε ο καιριν. Πά να φύγουμε από εδώ και α σε σκουζε, οφείρε από τι Μπράουν την πόδιά. Έρεφα ε, φαπά που θα πέσει, απ' του ζουκόφτα παιδιά. Ερε που θα πέσει, απ' του ζουκόφτα παιδιά. Ουσία των λεφτάδων, δίχως τα αυτιάς ίδια Πότε έχει κι ασφάλι πότε τα γαμάτα ασφάλι της Πότε, πότε, πότε γερμανοτζολιάς, χρύσα αυγή της φωνακλάς Μα το δείχνει ιστορία, σαν θέληση ο λαό. Το φίδι το τσακίζει. Κι οσου κλωσίσαν τα αυγό. Κι αδόλφο και η αρή Που του κλείσανε το σπίτι του βλαδιμήρου ήγη. Και ξανά θα του το κλείσουν. Πια έπιασε ο Ερντογάν τώρα την ιστορία οχ, όταν ακούω παξ τουρκα μετά μου παξ ρωμανα και τώρα παξ αμερικάνα μου βρωμάει ανθρώπινη σάρκα πνιγμένη σκοτωμένη χτυπημένη και μια και λέμε για την ιστορία έχουμε πολύ κοντή μνήμη ο Μίλτος μου στέλνει από την νέα μηχανιόνα το εξής μήνυμα πριν από 19 χρόνια ήμουν με τη γυναίκα και τα παιδιά μου στην Πάρο κάναμε μπάνια Σαββατόβραδο ήταν και πήραμε ποτό σε ένα μπαρ τη παρικιά. Και ξαφνικά όλα τα Όταν ένα καράβι βούλιαζε μπροστά μα, ήταν το Σάμινα, που έπνιγε 81 ανθρώπου. Mm. Πλήρωσε ποτέ κανεί γι' αυτό. Πού είναι σήμερα όλοι αυτοί οι ένοχοι, οι εφοπλιστέ. Ακόμα ακμάζουν. Κανεί χτε δεν θυμήθηκε αυτού του πνιγμένου. Ούτε εφημερίδα, ούτε κανάλι, ούτε site. Να σου πω ότι εξάδικο, αποκλείεται. Πικρό και βαθύ. Οπότε, ξέρεις το ρολόι της μνήμη είναι σαν το ρολόι της ιστορίας και εγώ θα σε πάω στη σταβέρνα, στο ρολόι, στον υπέροχο Βασίλη Τσιτσάνη, εδώ με την Ελένη Τσελιγοπούλου. <Τι> Ρίξε στο ποτήρι σου Φαρμάκι για χατήρι σου Και φέρω το να το πιο Και να πεθάνω εγώ για σένα Εξαιρετικώς αφιερωμένο την άνση από μένα Στην Ιωάννα που περνάει Μεγάλο, μεγάλο Γολγοθά Ψία Πως καρδιά σου άλλη κυβερνά Κι αν αυτό είναι η αλήθεια Δώσ' μου στα στήθια Πριν να σβήσουν τα ομυρά μου τα χρυσά στο ποτήρι σου φαρμάκι, για χατήρι σου και φέρω φέρο το ανοτόπιό, και να εγώ για σένα. Φρήξε στο ποτήρι. Τα μηνύματά σας, λοιπόν, ο Δημήτρης με ρωτάει τη λέω συχνά για τους πρόσφυγες σε συνδυασμό με τις χώρες του Βίζεγκρατ γιατί έχουν κλείσει τα σύνορά τους, διότι θέλουν να πετάξουν τους πρόσφυγες έξω και για τη θέση του κουκούε, είναι αυτή που μπορεί να τη βρει αναπάς πάσα στιγμή πες στα site, διάβασέ μα. είναι η μόνη πραγματική λύση δεν μπορεί να ισχύει η συμφωνία έτσι όπως υπάρχει, πρέπει να αλλάξει. Η συμφωνία με την Τουρκία δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Πρέπει όλοι να εφοδιαστούν με έγγραφα και να μπορούν να φύγουν αυτοί που έχουν εγκλωβιστεί εδώ και έτσι να μην γίνει η χώρα μια ανθιποφυλακή σε σχέση με την Τουρκία που έχει γίνει φυλακή για να υποχωρήσουμε σε αυτά που θέλει ο Ερντογάν. Ο φίλο από Χρήστο από το Ενδιβούργο μου λέει: Δεν είναι ο Στάλιν το πρόβλημα. αλλά να το πρόσωπό του χτυπάνε όλη την προσπάθεια του πρώτου εργατικού κράτου στην ιστορία να διανύσει μια διαφορετική τροχιά ανθρώπινη. Παρά τι δυσκολίε και τα λάθη, φάνηκε ξεκάθαρο ότι μια τέτοια τροχιά είναι εφικτή. Γι' αυτό λυσάνε όλοι αυτοί. Τρέμουν μη τυχόν και οι λέει: Ξαναπροσπαθήσουν. Αλήθεια είναι, τα Στάλινγκραντ φοβούνται. Και α είναι τη λύσα του αυτή, το δρόμο μα εμεί, στείλε και φυλάκια στην Ελίνα μου που ακούει, στον Ότιγχαμ. Τα στέλνω ευχαρίστο. Ο ταύρος της Wall Street μου γράφει ο φίλος μου ο Τιλμπέρης. Λοιπόν, ε, την εποχή μας έγινε και αυτός προληπτικός. Ο Τάβρο ανήσυχη την αρκούδα που κατέφαγε τα πρόβατα στο χρηματιστήριο, δεν την έπιασαν ακόμα. Στην Ιαπωνία σκέφτονται να πετάσουν το χρέο από τα δερενεργά νερά στον ωκεανό, και τα άλογα πίνουν μόνο ένα ποτηράκι. Στη Ρωσία αρχίζουν να συλλαμβάνουν αυτού που αμφισβητούν, η Αγγλική, αυτο, η Αγγλική Αυτοκρατορία απομακρύνεται από την Ευρώπη, σίγουρα λόγω υγρασία. Ενώ στην Κίνα που έχει πολλού ντράγκοι, δεν φοβάται ε, την οικονομία. Ο Δε Τραμπ, μεγάλο το πολλαπλασιάζει τι ε, κορίντε σφίχτα αγκαλιασμένος με το ζώο που χαϊδεύει έχει απόλυτο δίκιο και ωραίο κιούμορ λοιπόν ε, είμαι καλοπροαίρετος μου γράφει ο Γιώργος ε, δεν είμαι κομμουνιστή. Ιδεολογικά συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Τι να σου πω. Νομίζω θα ήταν καλύτερα να παραδέχονταν τον σύγχρονο κομμουνισμό στα λάθη του, ενώ η Αριστερά δεν έχει κάνει κανένα, και του κακού ηγέτες του. Αυτό είναι δικό μου το σχόλιο. Θα άξιζε αξιοπιστία και ίσω ψήφου, με αγάπη Γιώργος Στουτγάρδη. Τώρα, ε, να μιλάει κάποιο από την Ευρωπαϊκή Αριστερά για αξιοπιστία, δεν ξέρω, ψάξε τι ψήφου το ψήφισμα και θα καταλάβει. Ο Νίκο από την Κυψέλη στέλνει χαιρετίζματα του «Αντιγυρίζω κι εγώ» και ο Νικόλα από τα εξάρχεια με τον οποίο και κλείνω τα μηνύματα «Δεν προλαβαίνω» μου γράφει α, «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι λιγότερη αστυνομοκρατία, περισσότερη αστυνόμευση». Δεν μας φταίνει πρόσφυγες. Έχουμε θέμα με τι συμμορίες που σπάνε αυτοκίνητα και πουλάνε ναρκωτικά. Και ο Γιάννη ο Ζαφυρόπουλος ζητάει να ακούσει τον ύμνο του ΕΑΜ, το ραδιοφωνο εδώ. Σήμερα, τώρα, Παρασκευή, νομίζω ότι μπορεί να τον ακούσεις εκεί που πρέπει, άλλη στιγμή, άλλη ώρα γιατί δεν θα ήθελα να τον κάνω, ε, πώς να σου το πω, τραγούδι Προτιμώ τη Σερενάτα και με αυτή να σας αφήσω Ο Λάξο Παπαδόπουλος έχει κάνει τη μουσική, τους στίχους η Μαριανίνα εκριαζεί Στο τραγούδι Αρλέτα, αφιερωμένο από μένα, ναι, σε όσου μέσα στην κρίση, μετά την κρίση, εκτός κρίσης Περνάνε καθένα στην προσωπική του κρίση και ιδίως τους ταξιτζίδες που πρέπει κάπου-κάπου να χαμογελάνε την ώρα που οι δρόμοι είναι Παρασκευή με λίγη βροχή στο μαύρο τους το χάλι. Σας αφήνω γιατί ακολουθούν ο Μητσικώστας οι διαφημίσεις, οι ειδήσεις και σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Κάπευσα σαν αστείο, είπαμε αντίο. Πήρα το πικάσου και μου πήρα στο ψυγείο. Πήρε στα σεντόνια, πήρε τη μυγκόνια. Και από το χωρισμό μα έχουν κλείσει τρία χρόνια. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, να τα κάναμε σαν λάκρα. Θέλω. Μοναχα να σου πω πως απόψε γέννησε τη γάτας του ανθρώπου που δουλεύουν στο infinity, στο εξαιρετικό από μένα, η γάτα και γάτε. στα πλακάκια τα καημένα, και βράλα το ένα, Παναγιώτη, σαν θέλω να σε ξαναδώ, μου, τα κάναμε πως απόψε γέννησε η γάτα. Αράγευνα σε, αράγευνα σε που λέγες τη γάτα, σερενάτα μη φοβάσαι σ' όλη τη ζωή μου, θα το γαρτί μου δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα, την ψυχή μου δεν θέλω να σε ξαναδώ Μαναρί μου τα κάνω με σαλάκατα Θέλω μοναχα να σου πω Πόσα απόψε γέννησε γυγάτα Μες στη σιφωνιέρα έγινε μητέρα Αφήσε τα δυο τη τα αγατάκια, εδώ πέρα Και φύγει από μένα για να έρθει σε σένα Πε μου τι να κάνω, Τα έχω πια και εγώ χαμένα. Μαύρα τα μάτατα, για τη Σerena. Που παλιά την τα είδε, Μπαρμπούνια Μαρινάτα. Τώρα δε νοιάζει, που ξεχυμονιάζει. Ούτε άμα στην πάτησε, κανένα καμικάζει. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μαναρι μου τα κανά μέσα λάπατα Θέλω να να σου πω Πως απόψε γέννησε τη Μάτια μου αντίο, τέλειωσε τα στείο Πήγα το πρωί και ξαναγόρασα ψυγιώ, Πάρε άλλα πιάτα, βρες μια άλλη Όμω δεν αφήνω σε πού και πού και σέρενα. Δεν αφήνω να σε ξανά δω. Να ε, να με σ' άλλο. Δεν να σε ξανά δω. Όσα πω σε χάσα με πίγα. Δεν αφήνω να σε ξανά δω. Να με σ' άλλο. Φεύγουν, όλα καμάσουν πέρα, απόψε, χάσαν με τη